Στοίχη 10:23 ως 23. Ευχαριστή διατας Φιλιππησίους διατασπροσευτών για νεόφρονας δωρεάς. 10. Α έλθω τώρα και στο προσωπικό μου ζήτημα. Εχάριν πάρα πολύ την ανικηρία ο χαράν, διότι επιτέλους εξαναβλάστησε τώρα το ενδιαφέρον σας διεμέ. Και είχατε μεν και στο παρελθόν το ενδιαφέρον αυτό και με σκέπτεστε και φροντίζετε διεμέ. Δεν σας εδίδεται όμω η ευκαιρία να δείξετε τούτο εμπράκτο 11. Δεν λέγω ταύτα διότι ευρίσκομαι εις στέρησιν και υποφέρω. Όχι, δεν υποφέρω. Διότι εγώ έμαθω εις όλες τις περιστάσεις υπό τις οποίες ευρίσκομαι να αρκούμε εις όσα έχω. 12. Γνωρίζω και να υπομένω τα σταπεινώσεις των στερήσεων. Γνωρίζω και να μην το παίρνω επάνω μου όταν τα έχω περισσά. Εις κάθε περίστασιν και κάθε τι που μου συμβαίνει, έχω μάθει το μυστικόν και να χορταίνω και να πειν και να κάνω καλή χρήση όταν τα έχω άφθονα και να υπομένω ευχαρίστως στην στέρηση. 13. Τα πάντα κατορθώνω με την δύναμη που μου δίδει η κοινωνία και οι σχέσει με τον Χριστό. 14. Και τι όμω εγώ γνωρίζω να υποφέρω την στέρησην. εν τούτης, Σεις εκάματε πράξη καλή και αξιέπαινων που έγινατε συμμέτοχοι στην θλίψη μου. 15. Δεν υπήρξε δε μόνη αυτή η φορά που εδείξατε τη συμμετοχή σας αυτήν. Ξέβρετε κι εσείς, ο Φιλιππίσιοι, ότι κατά τα του Ισάς κηρυγματός μου, όταν δια πρώτην φοράν ήλθον εις Φιλίππους, και όταν ήσταν ανεχώρης από την Μακεδονία, καμία εκκλησία δεν ήλθαν οι σχέση μαζί μου με λογαριασμόν δοσοληψίας, ώστε να δίδει αυτή κι εγώ να λαμβάνω Παραμόνιση. 16. Διότι ακόμη και στην Θεσσαλονίκη και μίαν και δύο φορές μου αστίλατε δια μου. 17. Λέγω τούτο όχι διότι ενδιαφέρομαι δια το δώρον, αλλά ενδιαφέρομαι και ζητώ την πνευματική ωφέλεια που δια η ειδικών σα θα προέλθει από την αγαθοεργία αυτήν. 18. Έχω δε τώρα εγώ όλα με το παραπάνω και μου περισσεύουν. Είμαι γεμάτο και τα έχω όλα υπεράφθωνα αφού εδέχθην από τον επαφρόδιτον αυτά που ειστάλησαν από εσάς, τα οποία είναι μυρωδιά που μου σχομυρίζει, θυσία που δέχεται και ευχαριστείτε σε αυτήν ο Θεός. 19. Ο δε Θεός μου, η Σανταμιβήν σα, θα πληρώσει πάσαν ανάγκη σας, σύμφωνα με τον ανεξάντλητον πλούτον των αγαθών που έχει, διαναδοξάζεται και επενείται η μεγαλόδωρος αγαθότη του». Και θα πληρώσει πάσα ανάγκη σας δια του Ιησού Χριστού. 20. Εις τον Θεόν δε και Πατέρα μας, ας είναι η δόξα παντοτινή εις τους αιώνα. Αμήν. 21. Χαιρετήσατε κάθε πιστόν ο οποίο υγιάστη δια της κοινωνίας και σχέσεώ του με τον Ιησού Χριστό. Σας χαιρετούν οι αδελφοί που είναι μαζί μου. 22. Σας χαιρετούν όλοι οι πιστοί της εδώ εκκλησίας... Μάλιστα δε αυτοί που ανήκουν στο προσωπικό της οικίας του Κέσσερος. 23. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν. Τέλος της προσφυλιππισίους επιστολής, σελίδα 800.